Υπέραγια Θεότο και σώσον ημάς, το όρος το Παρθένεσι και κατάσχειον αγγή του γαρπατρός η δυναμή σε ουρανών κατάστερων του νύμδες θερεώματος όντως υπέρτερον έδειξε. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, αφλέκτος συμβάτος εσυναίω, το πριν ομίλησας απειρή, το κοντώνσον εδηλώσε, συμβολικός Θεό γυμφε, ως της τόσον αξιώμα πάντων υπέρτερον έδειξε. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, φένει παάρχις λευπότάτι στα γό ναα πιςσττις σεξουρανου όμβρουσα και άνίσ πούσα διν και ο συνγισύουν ωςσττι στο σόναξύομαά